The Press Project, Καλώς ήρθατε Καλησπέρες Μην ώρες, μην ώρες του TPP Στο ραδιόφωνο The Press Project.gr Μην άσκω ο Σταντίνου πίσω από το μικρόφωνο Φίλοι, φίλοι, στις πιπάκια, παπάκια, ατομάκια Όλος ο καλός ο κόσμος πίσω από τα ηχεία, στα ακουστικά Πώς έχετε Πολλοί είναι οι special χαιρετισμοί που θέλω να στείλω, ειδικότερα όμω στη μαμά του Κώστα του Εφήμερου. Καλησπέρα κύριε Αράνια. Λάμα Τζεϊβαλίν, Πέρκ, Ντροχ, Άκακος, Ιλεύεν, Μέδους, Αγγλικιάμας, Γιορτάρα, μέρα σήμερα, δύο χρόνια, ελήνο... δύο χρόνια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε που τα καταλάβαμε. Σκέφτηκα πολύ εάν θα έπρεπε η σημερινή μέρα να έχει φούλη ηχητικά. Άδωνη ζητάει εδώ ο Τζέι Βαλίν. Από την αλήθεια δεν με έψησε πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο. Όχι ότι δεν χρειάζεται αυτό το αφιέρωμα. Αλλά τώρα έξω έχει 30... 30, 35, 40... Δεν ξέρω πόση βαθμή είναι αυτή. Ξέρω την αίσθηση μόνο. Ξέρω ότι αν βρεθείς ε, έξω τις προηγούμενες ώρες αν είχες βρεθεί έξω και ειδικά αν κάποιος είχε την ατυχία να βρεθεί στην κίνηση και ειδικά και έξω από σε μηχανάκι ή σε αυτοκίνητο χωρίς κλιματισμό η αίσθηση σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετική από την πραγματική θερμοκρασία πολλά πολλά μυαλά κιμάς και Σίγουρα σε ένα βαθμό ευθύνονται και τα δύο χρόνια Κυριάκου Μητσοτάκη Αλλά δεν είναι και μόνο αυτή η αιτία Ούτε τον καιρό δεν έχουν αφήσει ήσυχο αυτοί Α όχι αυτά να αλλού Ζητάτε εδώ ζη... ζητήστε ζητήστε γιατί θα έρθει δεν είναι έτσι Κι όλη όλη βδομάδα είναι γιορτάρα και η αλήθεια είναι ότι τρέχει και επικαιρότητα Πιο ωραίο είναι την Παρασκευή Έτσι ένα τέτοιο αφιέρωμα Σε ένα βάθος ε, διετία. Έτσι και αλλιώς διαλέγουμε εμείς στις Πώς Αμ Μόνο η Πελόνη Μόνο η Πελόνη βγήκε 5 Ιουλίου Ανήμερα των ε, 6 χρόνων από το δημοψήφισμα Για να πει για τις 7 Ιουλίου Εμείς στις 7 Ιουλίου Αν γιορτάσουμε στις 10 Ιουλίου γιατί τα έχει την κάμυλα μου πάντα. Ε. I could... Γιατί γενικά από άποψη ειδήσεων ε, ε, τις, ε, τα, τα γιορτάζουμε τα δύο χρόνια με κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γιατί πώ αλλιώς Ας πούμε να χαρακτηρίσεις αυτή την είδηση από τον Ευαγγελισμό Εχθέ Τρίτη. Μια Τρίτη. Μια Τρίτη. 6 Ιουλίου 2021. Οκτώ αστυνομικοί μπήκανε μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε αποστηρωμένο χώρο τώρα, έτσι. Για να μαγόσουνε, να συλλάβουν μία εργαζόμενη, γιατί κάποιος ασθενής λέει, την κατήγηλε ότι δεν του μίλησε καλά και τη σήρανε στο τμήμα 5 ώρες. Τι, <Τι> θέλεις. Και πανδημία έχει και νοσοκομεία έχει και αστυνομοκρατία, και αστυνομοκρατία έχει και δημοκρατικά δικαιώματα έχει. Τα έχει όλα αυτή η είδηση. Λοιπόν έχουμε και τα breaking μας γιατί είχαμε λίγο breaking Δεν πρόλαβα να πω την είδηση της ημέρας Γιατί πήγα να κάνω ένα μικρό tribute σε αυτή την είδηση που ήρθε από την Τρίτη Που την χρεώνεται, την πιστώνεται η αστυνομία Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο Μιχάλης Οχσοχοίδης ο ίδιος Αλλά η επικαιρότητα είπαμε είναι άτιμοι, είναι αδυσόπιτο. Στο πρωτοσέλιδο λοιπόν η εφημερίδα των συντακτών σήμερα κρέμασε τον υφιστάμενο του κυρίου Χρυσοχοίδη, τον κύριο Χαρδαλιά <Το ο οποίος εχτές αφού κλείσαμε ε, με, ανακοινώθηκε, χτες τελειώσαμε στι 5, 5 και κάτι ε, και ανακοινώθηκε ότι ε, θα κάνει έκτακτη ενημέρωση γιατί πάνω από όλα είπαμε υπάρχει σχέδιο. Όλη μέρα βουίζει ο τόπος έχουν βγάλει αρκουμάνεα κικίλια, με, με, μελέτες για τα λίματα και ο, ούτω καθεξής. Βουίζει ο τόπος ότι μιλάνε για 1500 κρούσματα και πάνω, αλλά η είδηση, η απόφαση για έκτακτη ενημέρωση από τον ε, Χαρδαλιά ανακοινώνεται μετά τις 5. Λο... Ε, 5,5. Πολύ λογικό αυτό. Τόσο έκτακτες συνθήκες. Σε βαθμό δηλαδή να αναρωτιέσαι ρε παιδί μου από αυτό τον έκτακτο χαρακτήρα που δίνεται; Όμως ο Νίκος ο Χαρδαλιάς δεν είχε μόνο χθε την τιμητική του, την έχει και σήμερα. Ξεκίνησα να λέω. Πρώτο σέλιδο λοιπόν εφημερίδας των συντακτών. Εντολή του μεγάλου να περάσουν χωρίς έλεγχο. Πάνε τώρα εκεί στην εφημερίδα των συντακτών και δημοσιεύουν τρία ουσιαστικά πακέτα μηνυμάτων, τηλεφωνικών μηνυμάτων, γραπτών μηνυμάτων ε, που έρχονται από, τις, από τα τέλη του περσινού Οκτωβρίου, από τις 22 Οκτωβρίου, λίγες εβδομάδες μόλις πριν από την ε, μακρά καραντίνα. Η κατηγορία ποια είναι ότι με εντολή Νίκου Χαρδαλιά πέρασαν στη χώρα τέσσερα μέλη της αποστολής της τουρκικής ομάδας μπάσκετ της Φενέρ Μπαχτσέ 22 Οκτωβρίου όταν ερχόντουσαν για να παίξουν με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της Ευρωλίγκας. Παραθέτει λοιπόν η ευσύν μηνύματα... Πρώτα απ' όλα που αντάλλαξε ο αρμόδιο αξιωματικό με τον επικεφαλή τη πολιτική προστασία στο αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα γράφει: Τέσσερα άτομα συναντία από την Φενέρ έχουν πυρετό. Μισό γιατί αυτά μέχρι τώρα τα λέμε και by heart. Γράφει ότι έχουν πυρετό τέσσερα άτομα από την αποστολή τη Φενέρ Μπαχτσέ. Ο επικεφαλή του απαντάει να περάσει η ομάδα. Σίγουρα του λέει αξιωματικό. Εντολή χαρδαλιά τελειώνεται στο πακιστανικό τηλέφωνο κρατούμενο. Δεύτερο πακέτο μηνυμάτων μιλάει ο επικεφαλής του αεροδρομίου ο επικεφαλής της υπηρεσίας της, της πολιτικής προστασίας στο αεροδρόμιο με έναν πυροσβέστη έχουμε ξαναπεί νομίζω κάπως και από καταγγελίες έχουν έρθει στη αλλά το ξέρουμε εδώ και αρκετούς μήνες από το περσινό ε, καλοκαίρι ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι ότι τους ε, πυροσβέστες τους έχει στη δουλεψή του ο, Νίκος, ο Χαρδαλιάς για την Ιχνιλά και για άλλες δουλειές σχετικές με την πανδημία μην κάθονται όλο το χρόνο do, Wagadougou. Wagadougou. Home, Και καλό το πάλι mm -hmm. τον Ουαγκαντούγκου Λοιπόν, το δεύτερο πακέτο των μηνυμάτων λέει: Ο επικεφαλής δίνει εντολή στον πυροσβέστη να περάσει η VIP στις αφήξει. Πυροσβέστης, μην μπλέξουμε διοικητή, είναι και το ΕΚΑΒ εδώ. Σιγά-μη μπλέξουμε, το απαντάει ο επικεφαλή. Οι άλλοι έκαψαν 100 άτομα και πήραν βαθμό. Οκ, του λέει ο πυροσβέστης. Τελείω ναι, τελείτσε, μόνο σε αυτό το κινητό γιατί στα δικά μα έχουμε στείλει πολλά. Οκ, του λέει ο πυροσβέστη. Πακιστάν ρε, το απαντάει ο επικεφαλής. Και τέλος το τρίτο πακέτο, το τρίτο στιγμιότυπο που δημοσιεύει με εφημερίδα των συντάκτων χρεώνεται σε έναν αξιωματικό ο οποίος λέει, γράφει, εντολή του μεγάλου να περάσουν χωρίς έλεγχο. Έχει ενημερωθεί η ηγεσία. Ελπίζω να μη μας μπλέξουν. Αυτά είναι η αποκαλύψει τη ΕΦΣΥΝ σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τότε. Πράγματι, 22 Οκτωβρίου του 2020 έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Φενέρμπαχτσέ, τη έριξε καμιά δεκαπενταριά πόντου στο κεφάλι. Πέντε μέρε μετά εμφανίζεται το πρώτο κρούσμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, Τη μεθεπόμενη ανακοινώνεται και δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα. <Στυλίδι> Μάλιστα, αναβλήθηκε και το παιχνίδι που είχαν την ίδια μέρα μετά από 6-7 μέρε με του Ρώσου τη ε, Ζεννίτ και μετά έρξε ένα ντόμινο αναβολών ακυρώσεων στην Ευρώπη και φτάσαμε εδώ και στα Καθημάς στα, στις αποφάσεις για lockdown. Αυτό βγήκε πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό. Μετά τις 12. Μία, μία και κάτι, μία παρακάτι. Βγήκε ο Νίκο, ο... Μάλλον α μείνουμε πρώτα. Α μείνουμε γιατί έπαιξε, έπαιξε, έπαιξε πολύ ωραία η αποκάλυψη αυτή της ευσύνη, στην τη ευσύν στην τηλεόραση. Να μην έχετε και παράπονο για τη συστημική ενημέρωση. Να ακούστε εδώ παρουσίαση. Συνταχτών, εντολή του μεγάλου να περάσουν χωρί έλεγχο τα μηνύματα που εκθέτουν χαδαλιά Μητσοτάκη. Λίγε ημέρε πριν το δεύτερο εγκλισμό, τέσσερα μέλη τη αποστολή τη Φενέρ Μπαχτσέ με πυρετό περνούσαν από το Ελευθέρω Δενιζέλο. Κατά παράβαση των μέτρων. Η αποκαλυπτική διάλογη των αξιωματικών στον έλεγχο που δεν έγινε ποτέ, εντολή χαδαλιά τελειώνεται στο πακιστανικό το τηλέφωνο. Πέντε μέρε αργότερα εντοπίστηκε. Καλά το διάβασα, δεν τώρα. Ναι, καλά ε, το διάβασα. Κα... Συντακτικά κάτι δεν μου κολλάει και εμένα. Πέντε μέρε αργότερα εντοπίστηκε το πρώτο κόμμα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ενώ ο πρωθυπουργό απαιτούσε πολίτες προσω... από του πολίτε προσωπική ευθύνη. Έτσι. Ορίστε, τι είδε. Τι, είδα? τι εντυπωσίασε. Σοκ με 78-χρονοκτινοβάτη στο Μενίδη Γείτονα στο τζάκο σε καβάλα σε κατσίκα Όχι, δεν γίνεται Ω παπά Δεν είναι αυτά, είσαι, δεν. είναι σημαντικά είναι... έχει, έχει κατσίκες στο Μενίδη ε, Δεν θα έχει κατσίκες στο Μενίδη Ας κάνουμε ένα ρεπορτάζ, λέω Εγώ να δούμε αν έχει κατσίκες στο Μενίδη mm -hmm. Αυτό τους εντυπωσίασε Τι θέλετε τώρα emigrada emigranada imi emigranada, да. Wake emigranada and EVERY TIME We're up and, rubber, we and, we and, every, time. We and EVERY TIME HEY, HEY, HEY, hey, hey Λοιπόν, παρουσιάστηκε λοιπόν. Αυτό ήταν. Μάμα ήταν 9 η ώρα, δεν ξέρω τι ώρα λένε εκεί τα πρώτο σελίδα στο Open. Δεν ξέρω αν διαβάσανε το πρώτο σελίδα του άλλα τα κανάλια. Μετά τις 12, μία η ώρα, απάντησε ο Νίκος ο Χαρδαλιά, ο οποίος αφού προανήγγειλε ότι έρχεται αγωγή και μήνυση. ουσιαστικά. Είπε ότι δεν γίνεται θερμομέτρηση στα αεροδρόμια. Αφήνω τώρα... Δεν αφήνω γιατί καταγράφεται. Κερδίζουμε άλλε τρει θέσει. στην ελευθεροτυπία στην χώρα μας. Με τις απειλές για προσφυγή στη δικαιοσύνη και με αυτές τις κατηγορίες, πώς το λέει... Ε, την αντιδεοντολογική, αντιδημοκρατική και στα όρια της εμονικής ιδεοληψίας, δημοσιογραφική συμπεριφορά τη συντάκτου, του εν λόγω δημοσιεύματος που δε ζήτησε, κάν την άποψή μου και τη θέση μου για την κατάπτυστη και συκοφαντική προς το πρόσωπό μου εκ μέρου της έολη και ανυπόστατη καταγγελία, την αφήνω στην κρίση των συναδέλφων τη δημοσιογράφων, της ΕΣΙΕΑ αλλά και όλων εκείνων που επικαλούνται κατά το δοκούν και ψευδεπίγραφα τη δημοκρατία, αλλά κλείνουν τα μάτια τους σε φασιστικής λογικής επιλογές στοχοποίησης προσώπων για λόγους μικροπολιτικού οφέλους όφελό Οπότε, οπότε, ε, ε, κυκλοφόρησε στο συστημικό τύπο ότι διαψεύδει ο χαρδαλιάς Ρωτήστε με αν έχει κυκλοφορήσει και το δημοσίευμα. Προφανώς και όχι. Διέψευσε ο Χαρδαλιάς ένα δημοσίευμα. Η διάψευση έρχεται από, το, από την ε, ε, αναφορά του Χαρδαλιά ότι δεν γίνεται θερμομέτρηση στα αεροδρόμια. Yeah. Κάπου εκεί στο μεσημέρι ήρθε και ένα δημοσίευμα από το News 247 το οποίο περιλαμβάνει δύο ανώνυμες ε, μαρτυρίες οι οποίες, οι οποίες επίσης ανέφεραν ότι ήρθαμε στην Ελλάδα και δεν μας θερμομέτρησαν a από εκεί από την αποστολή δηλαδή έτσι και εκείνες τις ε, ημέρες δεν ξέρω τι είδου αποκάλυψη αυτή και σε, που προσθέτει ή που αφαιρεί στο σελίδο της εφημερίδας των τακτών mm -hmm. τέλος πάντων το breaking που ανέφερα προηγουμένως έχει να κάνει με το γεγονός ότι όπως διαβάζω εδώ από την έγκριτη και πάντα ενημερωμένη και σωστή τεκμηριωμένη Ιωάννα Μάνδρου ότι ε, έχουμε εισαγγελική παρέμβαση, η ε, εισαγγελική έρευνα ανατέθηκε σε εισαγγελέα προς διερεύνηση της βασιμότητας των καταγγελόμενων. Γιατί δεν έκανε, δεν είπε ο κύριος Χαρδαλιάς ότι θα κάνει αγωγή και μήνυση. Γιατί υπάρχει και το κομμάτι αυτό της συκοφαντίας. Δηλαδή, αν είναι να διερευνηθεί η συκοφαντία, πρέπει να διερευνηθεί και η ουσία των καταγγελόμενων. καταγγελόμενων. Τέλος πάντων, αναλαμβάνει, λέει, η εισαγγελία. Ε, ε, ε, ανατέθηκε σε εισαγγελέα, είπαμε, και θα διερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελόμενων. Ε, δεν ξέρω τι ακριβώς ε, σημαίνει αυτό. Άντα, ε, ε, η ψαρά υπογράφει το δημοσίευμα, θα τη ζητήσουν... Ε, Τις πηγές τη θα τις ζητήσουνε τους ποιος κελάιδησε, ποιος μαρτύρησε, γιατί αυτά είναι υποτίθεται μηνύματα, δημοσιεύονται τρία πακέτα μηνυμάτων, έτσι. Τρεις είπα, δέκα θέσει πάνω στην ελευθερία του τύπου. Η αλήθεια είναι ότι το δημοσίευμα πέρα από την ε, αποκάλυψη εντός εκτός εισαγωγικών για την εντολή χαρδαλιά περιλαμβάνει ένα ε, πολύ πιο σκιώδες ε, σημείο της αναφορές σε πακιστανικά τηλέφωνα. Πακιστανικά τηλέφωνα έχουμε ακούσει να ε, ε, χρησιμοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα, σε διάφορες υποθέσεις του ποινικού... <laughs> Δεν ξέραμε Ότι υπάρχουν ε, κρατικές υπηρεσίες Που χρησιμοποιούν ε, πακιστανικά τηλέφωνα <μμυρίζει> <μυρίζει> Πακιστανικά τηλέφωνα σημαίνουν ε, Τα τηλέφωνα έχει μείνει να λέγονται έτσι Γιατί χρεώνονται τάχα μου Σε ε, ανθρώπους ε, στο Πακιστάν Σε ονόματα ε, εκτός Ελλάδος ε, το καθεξής, Υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια ε, ε, ε, Υπάρχει νομοθεσία η οποία προβλέπει την ε, ε, απόλυτη ταύτιση, τη δήλωση κάθε τηλεφωνικού αριθμού. <ΣΣΣΣ> Υπάρχουν λοιπόν τα πακιστανικά που είναι non-name ουσιαστικά. <ΣΣΣ> το χρησιμοποιεί δηλαδή κάποιος και μετά το πετάει, είναι δεν εντοπίζονται ας πούμε. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Τώρα, τι χρησιμότητα μπορεί να έχει ένα τέτοιο τηλέφωνο ενδοϊπηρεσιακά Όχι τίποτα άλλο Αλλά μέσα στους ίδιους του διαλόγους Που χρησιμοποιούν Έχει και αυτή την αναφορά Στο σιγά μην πλέξουμε Οι άλλοι έκαψαν 100 άτομα και πήραν και βαθμό Η οποία είναι μια ενδιαφέρουσα αποτύπωση Της πραγματικότητας Δύο χρόνια μετά τις εκλογές Του 19 Με στις οποίες έφτασε η Νέα Δημοκρατία κάνοντας σημεία την τραγωδία αυτή στο μάτι και τρία χρόνια σχεδόν από το μάτι. Γιατί υπάρχει και μία σειρά από ειδήσει από εξελίξεις που έχουν έρθει στην ε, δημοσιότητα. Υπάρχουν τρία αιτήματα του ανακριτή για αναβάθμιση των κατηγοριών για συγκεκριμένα μεγάλα στελέχη, ψηλόβαθμα, στελέχη της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής που αντί να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακουργήματα, οι άνθρωποι αυτοί πήραν προαγωγές και συνεχίζουν την δουλειά τους έτσι όπως έχουν ε, ορκιστεί. Την έρευνα για το από πού προέρχονται οι πληροφορίες και την βασιμότητα και ούτω καθεξής θα την κάνει ο Ισαγγελέας γιατί βλέπω εδώ ερωτήσεις αν υπάρχει περίπτωση να εμπλέκεται η ΚΑΕ στην αποκάλυψη της είδησης ή ποιος να εμπλέκεται. Ο δημοσιογράφος έχει αναλάβει την τεκμηρίωση και την αξιοπιστία του ρεπορτάζ το υπογράφει. Τώρα, ο <ΣΠΟ> εισαγγελέα να ασχοληθεί με την τεκμηρίωση ρεπορτάζ. <ΣΣΣ> να το δούμε, να το δούμε αυτό. Δημοκρατικότητα. Δημοκρατικότητα. δημοκρατικότατα. 7 Ιουλίου 2021. Δύο χρόνια Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι, όπως θα πρέπει, δηλαδή, τα γιορτάζουμε. Εισαγγελέα για δημοσίευμα. <ΣΣ -ΣΣ the string Όχι, okay, αυτά που γράφεις πρέπει το εσπρέσο έπονται, έπονται τις στοχοποίηση. Πρώτα στοχοποιούμε, μετά έρχονται όλα τα άλλα <συσίλια> Πολλοί χρησιμοποιούσαν τέτοια τηλέφωνα <συσίλια> Το ερώτημα είναι αν χρησιμοποιούν κρατικές, κρατικές υπηρεσίε τέτοια τηλέφωνα <συσίλια> Και από αυτή τη σκοπιά, καλώς παρεμβαίνει ο εισαγγελέα. <συσίλια> να δούμε όμως ποιοι θα να καταθέσουν. Λοιπόν πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μεθυσμένα ξωτικά και πανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος με επικαιρότητα και έτσι πανηγυρικό κλίμα γιορτή γιορτή γιορτή γιατί δυο χρόνια μου Μητσοτάκης δυο χρόνια δυο χρόνια δυο μήνες μου φαίνεται. σαν να γίνω ρεβιζιονίστης και να γυρίσω δίσκο έρθει όμως καιρό που κι εσύ θε να πίστης πως έτσι δεν τη βρίσκω Τι να κάνω, ήταν γραφτό θέλω, δεν το θέλω, ό, τι τραγουδό, να το πουλώ, να ζήσω όταν πάω στον παραγωγό, πρέπει να βολέψω. Έτσι το γράφτο, Να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Να έχει για να σα αρέσει. Να έχει θέμα με ερωτά και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σα καλώ, καρδίσω για να σας γαλουχήσω κι από χρέος είναι αδελφικό να χαμόγελάω στο κοινό να τους αλεύω για να το μερεύω να του σφυρίζω να τον ανουρίζω να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω και στην κομμουνά να είμαι οπορτούνα για να σας εκτονώνω με πλαίσιο το νόμο. Τα το καθιερωμένο ερωμένο για να διατηρήσω με τα οικονομικά. Τον αισθάνομαι σιγουριά και δόξα τον Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό είναι πω έχει βίδα Με νόπι χαρίζεις το τόπι Και με τα χρόνια γυρνάσαι στα σαλόνια ξεχνά πια μάνα σε γέννάες στο <συλίδε> πλάμα <συλίδε> Και του εργάτη καβάλισε <συλίδε> στην πλάτη Μου αθελα να πει αμαν Και πάξε στα κομμάτια <συλίδε> <συλίδε> Και άιστα κομμάτια Τι υπουργεία θα κάνω, βουτιά στα ταμεία. Να θε κι αυτά να είναι άδεια. Να βγαίνω τι νύχτε στο δρόμο. Γεμάτε με κόσμο οι πλατείε. και αφού θα οργανώνω πορείε. Μετά να επιβάλλω τον ώμο. μιας χώρας μεγάλης και ωραίας με θέστη ακλονήτη και μη το γελάτε είμαι ένας δημόσιος φορέας ολ δημόσιος Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε μιας χώρας μεγάλης και ωραίας με θέστη ακλονήτη και μη το γελάτε είμαι ένας δημόσιος Κορέα! Να μπαίνω κρυφά σε συσκέψεις κι εκεί που θα φροίσκουν τη λύση Με το για καλύφη θα σπέρνω τα μίση τα όλων τις σκέψεις το κράτος να κάνω σμπαράγια το νερό να του δώσει μπροστά, κι αν του κλείνω το μάτι, να φάσω χωριού στα κανάλια Ασύλληπτο, στα μένω για χρόνια, του νόμου έχω την προστασία. Μα ανθρώπου και θέσει, ψηλέ και εξουσία, και μια ιστορία αιώνια. Έχω είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, Μια χώρα μεγάλη και ωραία. Με θεία κλόνι, τι και μην το γελάτε. Είμαι ένα δημοσίο φορέα. Έχω είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, Μια χώρα μεγάλη και ωραία. Με θεία κλόνι, τι και μην το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φοράτο γιατί το κρύψω μια άλλη στιγμή. Ε, μέσα, déjame ρε, Μην ωραία του TPP στο radiofondthepressproject.gr με ένας δεύτερο Τι τραγούδια πάει και διαλέγει ο Μύτικας Ο Δημόσιο Φορέα τώρα μέσα σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε Ένας άλλος Δημόσιος Φορέας σήμερα oh, oh, Η κυρία Πελώνη Μα ενημέρωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ απαλλαγή από τη χρήση μάσκας. Oh, <σχει> <σχει> <σχει> <σχει> μη βιάζεστε, μη βιάζεστε, εδώ. Εδώ μας το θυμίζει το o Sky. Ακούστε το παράλογο. Είσαι. Το παράλογο. Το παράλογο. Μπορεί ο κ. να είπε μη βάζετε μάσκες και παλιά και πρόστιμο έπαιρνε για να φρασμάσκα. Τώρα τι γίνεται, Στου 10 ή 6 φοράνε μάσκες. Άμα δείτε κάνει λίλια πάνω κάτω. Φοράνε μας. Βαρνείς, δηλαδή είμαι εδώ πέρα περίπου μια ώρα. Mm. Φοράνε μας. Λε παιδιά, βγάλτε τη μάσκα. Ά, ει φοβάμαι. Φοράνε μασκες. Λε μάσκα. Ά, ει φοβάμαι. Στους 10 ή 6 φοράνε μασκες. Mm -hmm. Δεν ξέρω, ακόμα δεν το έχουν μπεδώσει. Φοράνε μασκες. Λε παιδιά, βγάτε τη μάσκα. Ά, ει φοβάμαι. Το παράλογο. Καλύτερος έτσι. Λε π Όλοι δεν θυμόμαστε αυτό. Όλοι θυμόμαστε δηλαδή από αυτό που λέει η κυρία Πελώνη ότι ε, απαλλαγή από την υποχρέωση χρήσης μάσκας δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν μια ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Σχετική απόφαση είχε ανακοινωθεί στις 23 Ιουνίου. Δεν πετάξαμε τις μάσκες. Λογικά. Λογικά όλα αυτά που γίνονται. Oh, oh. Υπήρξε καμιά αναφορά τώρα για αυτό που ακούσαμε εκεί στο Εσουρού. Oh. Θα μου πεις και να υπήρξε, μπορούμε να το μελετήσουμε γύρω στο 2025. Oh. Ποια, σε ποια μετάλλαξη θα είμαστε τότε. I'm... Επίσης σημερινό είναι το δημοσίευμα τις, ε, για την εμφάνιση του κυρίου Σαριγιάννη του καθηγητή περιβαλλοντικής μηθα, μηχανικής στο Απιθήτα που μιλάει για 3.500 κρούσματα τη μέρα τον Αύγουστο Αν σκεφτούμε ότι μια μισή μέρα πριν τα 1800 τα χτεσινά, μια μισή μέρα πριν μάλλον ούτε μια, μια μισή Ναι μία μέρα Τη Δευτέρα Ο κύριος Σαριγιάννης μίλησε για 2.000 κρούσματα μέχρι τέλος Ιουλίου Και την Τρίτη είχαμε 1.800 oh. Αν την Τετάρτη μιλάει για 3.500 κρούσματα τη μέρα τον Αύγουστο Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος από κομπιούτερ και αριθμούς Να μας πει Παίζουν και με την νοημοσύνη μας και με τη μνήμη μας. Με τη μνήμη μας, σίγουρα, είναι ε, ε, ε, μέθοδος ε, προπαγάνδας, μέθοδος διαχύρισης της επικοινωνίας, αυτό το παιχνίδι με τη ε, μνήμη μας. Λέτε να φταίει το άνοιγμα του τουρισμού. Άνοιγμα του τουρισμού έγινε. Το, αν έγινε τουρισμός, είναι ένα ερώτημα... Και δεν μιλάμε για την εσωτερική μετακίνηση. Η οποία κάπου μπορεί και να κινείται έτσι κάπως. Αλλά τα στοιχεία για τον ε, κανονικό τουρισμό, αυτόν που είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, δεν τα λες και πολύ αισιόδοξα. Τώρα, χτες που είχαμε 1.800 στους σχετικού πίνακες να είναι καλά εκεί ο κύριος Νύρος και η ομάδα του από το Twitter αντίστοιχα νούμερα βρίσκουμε γύρω στον καναμίνα πίσω, γύρω στις αρχές Ιουνίου τώρα το διάστημα που μεσολάβησε και ήταν μειωμένα τα κρούσματα ήταν η καλή υγειονομική διαχείριση ήταν Τι έγινε εδώ πέρα? Ε, εδώ είμαστε. Ήταν λοιπόν η καλή υγειονομική διαχείριση που τα έριξε. Ήταν η πλημελή έλεγχη γιατί είχαμε αισθητά έτσι όσο πέρναγε ο καιρός λιγότερα. Μειωνόταν συνέχεια ο μέσος όρος των ε, τεστ. Βέβαια παράλληλα με την αύξηση που παρατηρείται εδώ και καμιά εβδομάδα ε, παρατηρείται και μία αύξηση της θετικότητας. Πράγμα που η λογική λέει εμποδίζει να, το, να χρεώσει την αύξηση των κρουσμάτων μόνο στα αυξημένα τεστ. Γιατί θα αυξανόταν και, η, και η, η θετικότητα θα ακολουθούσε παράλληλη πορεία. Στη δημόσια σφαίρα πάντως έχουν αρχίσει και συζητιόνται τοπικά lockdown και διάφορα τέτοια. Βέβαια απ' την άλλη υπάρχει και μια ισορροπία την οποία αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι ξέρει να τηρεί ε, μ, ισορροπία μεταξύ των, ε, των μέτρων, των απαραίτητων μέτρων που λαμβάνονται και της ε, λειτουργίας της οικονομίας the και του τουρισμού των τουριστών. Οπότε, εχτές είχαμε breaking to breaking, all breaking με χαρδαλιά να βγαίνει και να κάνει κάποιε ανακοινώσει εκεί για την διασκέδαση και ούτω καθεξής ε, και γενικά ένα νοριμαγδό δηλώσεων που φτάνουν μέχρι και στην κυρία Πελώνη σήμερα όσον αφορά τις μάσκες, αλλά ε, λέει δεν σκοπεύουν λέει, και να κάνουν κάποιες συγκεκριμένε ανακοινώσεις για την μάσκα, κάποια γραμμή επικοινωνιακή σύσταση προς τους πολίτες ή κάτι τέτοιο Βέβαια, αυτά είναι σχετικά και είναι σχετικά ε, ανάλογα με την ώρα τη ε, ημέρα και γενικότερα με το τι άλλο κουβαλάει η επικαιρότητα εκείνη την ημέρα. Και ανάλογα και με το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για μας να πούμε Γιατί παράλληλα έχουμε και ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα που τρέχει Και έναν κόσμο, όπως του είπαμε, είπαμε, τους τζαμπατζίδες της ανοσίας Οι οποίοι επηρεάζουν και τους άλλους, έτσι Έχουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο διαμαρτύρεται και μα εξηγεί τι είναι η κυβέρνηση και τι μπορεί να κάνει. Όλα αυτά παράλληλα λένε να πείσει και του πολίτε να εμβολιαστούν. Mm -hmm. Μα πρέπει να πείσει και του πολίτε να εμβολιαστούν. Εγώ δεν αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι και η δαιμόνα Άρα ναι. κύριε Γεωργιάδη, Εσχόλυτε. όσοι εμβολιαστήκαμε δεν Είμαστε εμβουλιαστήκαν. ελεύθεροι άνθρωποι. Δεν είπα αυτό. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Και όπως ο καθένας μπορεί να κάνει μια επιλογή να εμβολιαστεί και αυτό είναι μια πράξη που τον τιμά τον Μάλιστα. ίδιο έτσι κάποιος μπορεί να λάβει την απόφαση να μην εμβολιαστεί και αυτή είναι μια πράξη που δεν τον τιμά Αλλά εγώ δεν έχω ούτε την διάθεση ούτε την εξουσία για να επιβάλλω Άρα... σε κάποιον Μάλιστα, αν δεν εμβολιαστεί προφανώς. όχι Κάποια στιγμή κάτι, θα ναι. πρέπει να καταλάβουμε ναι. ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα είδος ευθύνη. Προφανώ, και μεγάλο, δεν παράλογο. λέει προφανώς, προφανώς, προφανώς ε, ε, κύριε Υπουργέ. Γιατί ξανά ναι. τα ρίχνουμε όλα πάντα σε κάποια καλή κυβέρνηση ή κακή κυβέρνηση. Δεν, ε, η κυβέρνηση δεν μπορεί α, να επιβάλλει σε κανένα τίποτα. Από κάνει. εδώ και πέρα λέτε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβαλλει σε κανενα απο εδω κάτι άλλο για να πείσει τον, ε, τους ανεμβολίες τους η να πάνε εμβολιαστούν. Η κυβέρνηση να θα κάνει όσα περισσότερα μπορεί, αλλά επειδή έχω το τελευταίο διάστημα πραγματικά σοκαριστεί μπήκα σε αυτήν την σελίδα «Εστίαση χωρίς μπόλοι» που έχει και μέσα μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε followers ναι, ναι. στο facebook. Αυτά που διαβάζω παιδιά μέσα εκεί, δεν ξέρω αν μπορεί κανένας λογικός άνθρωπος με λογικά επιχείρηματά να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή εγώ μου πήγω σαν άνθρωπο Μπορώ εγώ να μπω σε μια κουβέντα τώρα, το αν σου αλλάζει το DNA ο Bill Gates, ή το αν κάνεις εμβόλιο, κολλάει το κουτάλι πάνω στον μπράσο σου. Όχι, δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη υπάρχει μια παγκόσμια αλλά... συνωμοσία για να μας βάλεις ένα εμβολιασμό. Λέβαια, είναι σοβαρά. και σε μία σελίδα ο Υπουργός, στο Facebook. Γιατί δεν μπαίνει συνήθω στο Facebook, μπαίνει στο Twitter. Ερώτηση τώρα. Έχει κάποια σχέση αυτή η αναφορά τώρα του Άδωνη του Γεωργιάδη με αυτά που είπε προχτές στην καθημερινή ο Κυριάκο ο Μητσοτάκης, για τα social media για το πρόβλημα δημοκρατίας και την ανάγκη για συνολική ρύθμιση όλης αυτής της ιστορίας. 7 Ιουλίου είναι, 5 Αυγούστου είπαν ότι θα την κλείσουν τη Βουλή, yes, Πώς γίνεται, πώς γίνεται τα νούμερα του εμβολιαστικού προγράμματος να παραμένουν σχεδόν ίδια, δηλαδή κάπου κοντά στις 100.000 I... εδώ και αρκετό διάστημα, αρκετές εβδομάδες every... τα μειωμένα κρούσματα του προηγούμενου διαστήματος να χρεώνονται στην προώθηση του εμβολιαστικού προγράμματος και τώρα που έχουν περάσει αρκετά κατοστάρικα, αρκετές ε, κατοδάδες χιλιάδες κόσμου που έχουν λάβει είτε πρώτη είτε και δεύτερη δόση, είτε μονοδοσικό, να έχουμε έξαρση. Μουσική η οποία δεν χρεώνεται τώρα εκεί, δεν, δεν καταφέρνει. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει ένα πράγμα ανάποδο. Όσο προχωράει ε, η πανδημία επανέρχεται. Μουσική Όλοι ανάποδα έρχονται τα νούμερα πάντως. Ανάποδα έρχονται και άλλα νούμερα, γιατί παρά τις, ε, τους στόχου και τι εκτιμήσει τη κυβέρνηση τη Κομισιόν που ήρθαν τώρα πόσο για 4,5% ανάπτυξη, ο Στουρνάρα έχει δει 5, έχει δει και 3,5% δυνατότητα για 3,5% ανάπτυξη επί μια δεκαετία, η Ελστάτ καταγράφει αυξημένη ανεργία. 17 λέει, τα 100 τον Απρίλιο 16,8 τον Μάρτιο 15,9 τον Περσινό Απρίλιο <Τι> <Σίου> Τώρα το ερώτημα που προκύπτει ε, είναι το εξής, εάν υποθέσουμε ότι πράγματι έχουμε έξαρση και αν υποθέσουμε ότι δυσκολεύει το πράγμα έχουμε και αυτή την μετάλλαξη δέλτα και άλλες μεταλλάξει που απειλούν είναι πιο απειλητικές, είναι πιο επικίνδυνες και τα συναφή Επίσης έχουμε την πλειοψηφία του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί για διαφόρους λόγους και δεν είναι μόνο αυτοί που αρνούνται που βλέπω και μερικούς εδώ μέσα στο τσάτ Ξαφνικά να συναντιόμαστε, μαζευτείτε Γιατί που να πεις ότι 7-6 Ιουλίου του 2021 ξεκίνησε ο κατοίκον εμβολιασμό από έναν 93 χρονο εκεί στην Κρήτη. Στην κονσέρβα το ακούτε αυτό Έχουμε κάποιο μικρό προβληματάκι με το live Λίγα λεπτά πριν κλείσουμε wow, wow. Παράστα wow, wow. wow, wow. δεν τα λες Δεν πειράζει Θα περάσει και αυτό Επανήλθαμε, μάλλον. Επανήλθαμε σίγουρα, μάλλον θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, λέω για το ανεμβολίαστο του πράγματος, πώς να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι οι εμβολιασμοί κατοίκων, αυτοί οι πολυδιαφημισμένοι και απαραίτητοι για πάρα πολύ κόσμο, ξεκίνησαν χτες. 6 Ιουλίου. Επίσης για το ανεμβολίαστο, πώς να χαρακτηρίσει κανείς όλες αυτές οι παλινοδίε που έγιναν με το Άστρα Και δυστυχώ δεν είναι και μόνο παλινοδίε. Έχει και προσωπική φθορά σε μία σειρά από κόσμο που έκανε το εμβόλιο. Στρες, πίεση, αγωνία. Γιατί όταν βλέπεις το κράτος και αυτούς που έχει ορίσει το κράτος να λένε το σωστό και τους βλέπει να λένε τη μία το ένα και την άλλη το άλλο και την άλλη το παράλληλο και μετά να νερούνε και ούτω καθεξής πάλι κύκλος, ε, όσο να είναι ένα στρες το βιώνεις, όσο ε, ταγμένος και να είσαι στην επιστημονική κοινότητα και την επιστημονική γνώση. Επίσης όταν στο πλαίσιο της προώθησης του εμβολιασμού πηγαίνεις σε τιμωρητικά μέτρα, και τα διαφημίζει τη τιμωρητικά μέτρα Μου συμπληρώνει ο Πάτμαν Θα το μεταφέρω με αυτάκια Και θα το σχολιάσω και λίγο ε, Μου σημειώνει ο Πάτμαν Ότι πέθανε κόσμος με το Άστρα Ζένεκα το ξεχνάμε Μη το παίρνουμε και σαν δεδομένο Λέω εγώ γιατί Το, το πέθανε κόσμος Συνέβη ως ε, είδηση ε, Με τον τρόπο που η πλειοψηφία αυτών των ειδήσεων Έχουν ε, παίξει Τις περισσότερες αυτέ. Υπήρχε ουρά στην ιστορία, ε, κάποιο υποκείμενο ή κάποια επιβαρημένη κατάσταση της υγείας ε, του θύματος που δεν ήταν γνωστή, που δεν είχε δοθεί βάση και τέλος πάντων αυτό είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Και τέλος πάντων, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν υπήρχε μια επιτροπή υπεύθυνη και δεσμευμένη στη γνώση της. <ΣΣΣΣ> Οπά, γράβει τον. Ποιο... Τι είναι αυτό που είπα που είναι ίδιο. <ΣΣΣ> Μπορεί να μην το πιάσα, δηλαδή, αν θέλεις πράγματι, ε, γράψε μου στο τσάτ. Λοιπόν, και εκεί συνεχίζω εγώ πλήγμα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα από τα τιμωρητικά μέτρα και μετά κόντρα νέο πλήγμα από τα μέτρα με τα εκατοπενιντάρια. Ότι κάποιος πέθανε από το εμβόλιο πέθανε λόγω υποκείμενων το λένε οι ψέκες. Δεν νομίζω γράβει τον. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι συμβαίνει το αντίθετο, ότι λένε ότι σκότωσε το εμβόλιο και ότι ε, θα σκοτώσει και πολύ περισσότερο κόσμο. Τώρα είμαστε στο παρά ένα, πέντε παρά ένα και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για το να αναπτύξουμε, να το αναπτύξουμε όμως και σε άλλη φάση, αλλά νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι το αντίθετο και επίση. Επιτέλους η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανάγκη να μπορούμε να συζητάμε εμ, ανεξάρτητα ποιο, από το ε, ποιο ακούει και πώς μπορεί να το, να το χρησιμοποιήσει γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούμε να συζητάμε. Όχι τίποτα άλλο. Me, baby, αυτή η χώρα και αυτός ο λαός, ε, στη σύγχρονη ιστορία, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει ζήσει αυτή την παραχάραξη της συζήτηση, της δημόσια συζήτησης, αυτή τη διακόρευση κανονική, την οποία πληρώνει μέχρι και σήμερα, είναι μέρος δηλαδή αυτού του διπόλου ψέκες, και λογική και υπεύθυνη. δεν ξέρω πώς θέλετε να, το, να πείτε τη μία ομάδα και πώς θέλετε να πείτε την άλλη ομάδα. Οι τζαμπατζίδες του Μητσοτάκη από τη μία και οι ε, συνεπείς υπεύθυνοι πολίτες από την άλλη. Λοιπόν, Όταν εκεί στα 1990 κάτι οι Βρυξέλλες, οι, τα Στρανσβούργα δεν ξέρω πού ψηφίζονταν αυτά ε, τα Ελσίνκι ε, παίρνουν διάφορες αποφάσεις ε, συγκεντρώνοντας ε, υπερεξουσίες στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα προς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ένα μάτι μπροστά μερικές δεκαετίες. Asking... Η ελληνική κοινωνία αδυνατούσε να ε, παρακολουθήσει αυτή την ε, συζήτηση γιατί έκανε μια άλλη συζήτηση where... Άκουγε το Χριστόδουλο και διάφορα άλλα φερέφωνα του reason... και κοντά ένα εκατομμύριο κόσμο know... που κατέβαινε και διαμαρτυρόταν για τις ταυτότητες last... και τον αντίχριστο as as και τα τσιπάκια Before it was cool. Μουσική τι συνέβη τότε? Μια μέρα θα αφιερώσω τη μισή ώρα της εκπομπής να ακούσουμε αυτή την τρομερή συζήτηση του Βασίλη του Ραφαηλίδη με τη Βίκη του Μοσχολιού. Μουσική Έτσι για να πάρουμε γραμμή τι τόνο έδινε η πολιτική και η μηντιακή ε, νομεκλατούρα τότε. Τότε λοιπόν, απέναντι σε όλες αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες υπογράφαμε κι εμείς, κυβέρνηση ημίτη τότε, υπήρξε ένας πόλος. Αυτός που έλεγε φέρνεται τον αντίχριστο. Οπότε ένα 10% εκατό της κοινωνίας ακολουθούσε αυτό τον πόλο και όλο το υπόλοιπο 90% είτε ήξερε είτε δεν ήξερε και απλώ άκουγε αυτού που ξέρανε, Άκουγα μια γραμμή που έλεγε: Αυτή είναι τρελή εδώ. Yeah. Λέγε για αντίχρηστου και τέτοια, ή τώρα αυτού θα ακολουθήσει. Εμεί τα αποδεχόμαστε όλα αυτά που γίνονται, έτσι δεν είναι. Yeah. Και ποτέ δεν συζητήσαμε. Yeah. Συζητήσαμε μόνο για το αν έρχεται ή δεν έρχεται το αντίχρηστο. Συμφωνούμε όλοι από εδώ ότι δεν έρχεται. Μια χαρά πάμε παρακάτω. Yeah. Ίδιο, το ίδιο μοτίβο είναι και σήμερα. Το ίδιο μοτίβο. Και ειδικά, εάν λάβει υπόψη σου ότι τα μέτρα εμ, περιστολής, περιορισμού, παρεμπόδιση ελευθεριών <σομίως> αρχίζουν και δημιουργούν μια ζωφερή πραγματικότητα η οποία δεν θα μείνει παγωμένη επάνω στα συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε ήδη πάρει έναν ολυστηρό δρόμο επιδημοκρατικών ελευθεριών Και πίσω δεν γυρνάει, τουλάχιστον αν δεν προσπαθήσουμε να γυρίσουμε προς τα πίσω. Μια οφειλόμενη συμπλήρωση από το σχόλιο που ζήτησα από τον Γκράβητο για να καταλάβω τι είπα και τι ήθελε να πει εκείνος και... Πάμε να κλείσουμε. sorry, Ναι, εσύ είπε ότι κάποιο που πέθανε από το εμβόλιο μπορεί να πέθανε από τα υποκείμενα και οι ψέκες λένε το αντίστοιχο για τον ιό. Ότι δηλαδή ο κόσμο που πεθαίνει από τον ιό δεν πεθαίνει από τον ιό, αλλά πεθαίνει από τα υποκείμενα. Γι' αυτό λέω να μην υποτιμούμε του θανάτου από τα εμβόλια. Ελπίζω τώρα να να σαφή. Α μείνουμε στο επιχείρημα ότι τα αφέλη περνικούν το ρίσκο. Ε, εντάξει. Ε, δεν βοηθάει πολλέ φορέ και ο, ο ραδιοφωνικό λόγο να λέω εγώ κάτι και να ακούνε μερικέ εκατοντάδε ε, ανάλογα με το πώς σκέφτεται ο καθένας καμία πρόθεση να υποτιμήσω το τι κάνει το εμβόλιο η πρόθεσή μου είναι να περιμένω την επιστημονική κοινότητα να δώσει μια καθαρή, ένα καθαρό αποτέλεσμα για το τι κάνει το εμβόλιο διαφορετικά αυτό που μου γράφεις ότι προσπαθούμε ότι, ότι πρέπει να μην κάνουμε νομίζω ότι το κάνουμε δεν είναι... Ε, το ίδιο πράγμα το να λέμε α, δεν είναι ο ιός, είναι τα υποκείμενα και το ίδιο πράγμα να λέμε α, δεν είναι το εμβόλιο, είναι τα υποκείμενα ε, πρώτον γιατί όσον αφορά τον ιό είναι μια κλειστή συζήτηση έχει γίνει ως προς το πώς πεθαίνει κάποιος από COVID και νομίζω ότι δεν αφελεί να γυρνάμε 15 μήνες πίσω αλλά το κομμάτι των υποκείμενων ως προς τα εμβόλια έχει να κάνει με, με την ε, πιθανή ή σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον ενδεχόμενη ελληπή ενημέρωση είτε του ασθενούς είτε των ε, γιατρών που έκαναν το εμβόλιο και πράγματα τα οποία διαπιστώνουν έπειτα είτε στην νεκροψία όταν δυστυχώς ο άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του είτε κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο όταν μπαίνει σε έκτακτη κατάσταση και διαπιστώνουν ότι κάτι έτρεχε το οποίο δεν είχαν ε, υπόψη. Δεν είναι... Η, απλά η λέξη υποκείμενα τη χρησιμοποιούν οι ψέκες άρα εμείς να μην αυτό, η, η τουμπάλιν οι λέξεις έχουν νοήματα όταν τις βάζουμε στη σειρά ε, πάλι ε, δίνουμε νοήματα δεν είναι ένα πράγμα α είπες αυτό είναι αυτό νομίζω ότι κατά βάση συμφωνούμε ειδικά στο τελευταίο ότι τα ωφέλη περνικούν το ρίσκο επίσης ε, για μένα για να το ξεκαθαρίζω δεν είναι ε, καθαρό δεν είναι έτοιμη κλειστή συζήτηση το Τι κινδύνους έχουν τα εμβόλια Και για ποιες ομάδες ανθρώπων Έτσι; Γιατί είναι και αυτό ένας παράγοντας Δεν σημαίνει ότι αν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων Έχουν κάποιους κινδύνους από συγκεκριμένα εμβόλια Και ούτω καθεξής Ότι αυτό ε, απλώνεται σε όλο τον ε, γενικό πληθυσμό Α κλείσουμε... Ας κλείσουμε κάπως έτσι, τουλάχιστον εξηγηθήκαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το μινώρε του TPP και για σήμερα, Τετάρτη, δεν ήταν αυτό που θα περίμενε κανένας. Όσον αφορά τα πανηγύρια για την ελληνική κυβέρνηση, για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που κλείνει δύο χρόνια, την χρωστάω αυτή την εκπομπή. Ε, και θα ήθελα να είναι στα τέλη της εβδομάδας για να υπάρχει και χρόνος για να την απολαύσουμε όλοι μαζί θα κλείσω με τι θα κλείσω θα, θα δείτε με τι θα κλείσω λοιπόν ε, Τετάρτη σήμερα δεν έχει άλλη εκπομπή θα γυρίσουμε λοιπόν σε δεύτερο και τα ξαναλέμε αύριο καλό απόγευμα And my love never to come back. <Πλέκω> στη χάκια με κάποιο χιούμορ Μ' και τέλος σαν τον έσωπο Νιώθω σαν κάτι κομμενούλες του σαράντα Που πλέκαν κάλτσες για το μέτωπο Υκούμε πόλεμο, μη το γέλας, μωρό μου. Για δες πως με κοιτάει σπιτόν η Κοίτα ποιοι παίρνουν τα τραγούδια μου, μωρό μου Και τα πουλάνε σαν απόρυπαντικά Γιατί θα ρίσω ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου Γιατί φοράω σκουλαρίκια χάει μαλλιά Είμαστε χμάλωτοι στο σπίτι μας, μωρό μου και πρέπει να έχουμε σαφή διακαριτικά. Μα υπάρχουν στα μπαλκόνια των πολύ κατοικιών, Άσπρα Δεν φοβάμαι. Αυτή η ανακοχή μεταξύ των ενικών πλεκοστιχάκια και έχω ένα φόβο να μη χτυπήσει το τηλέφωνο. Κι ο τύπος από το κράτος που ελέγχει αν υπακούει το φερέφωνο Έχουμε πόλεμο το γελάς ρομού να μην αφήνεις το παράθυρο ανοιχτό Κοίτα πως κρέμονται οι αυτοχυρές φαντάρι απ' τη σημαία στο νηστό οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φυγάν κουνώντας μαντιλάκι καλά μάτιανό θέατρο στο σπίτι μας μωρό μου και οι θέατες θα βλέπουν κάποιον τελικό μαζί υπάρχουν στα μπαλκόνια Πολύ κατοικιών άσπρα σε δε φοβάμαι. The Press Project Τελειαζιάρ. The Press Project Τελειαζιάρ.